Γεια σα, Αποστόλη. Να σε γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Όχι, oh, oh, oh. Λίγα Τρομάζω. Θα βγάλω μουστάκι, θα βάλω ζυβάκο. Ναι. <laughs> Πε στον Πάγκαλο ότι είναι ο μόνο στον πλανήτη που έχασε από το τίποτα. Έτσι τον αποκαλούσε τον Αβραμόπουλο, κύριο Τίποτα. Δεν είναι ότι έχασε από το τίποτα. Ήταν τίποτα και έχασε από το τίποτα. <laughs> <laughs> <laughs> αυτό είναι το θέμα. <laughs> Έχει αφήσει <laughs> ο Πάγκαλο φραγίδα στην πολιτική σκηνή τη χώρα. Το πιο κομικό είναι αυτό που παίζουμε. Ότι οι χειρισμοί τότε που κάνανε στα ίμια κυβέρνηση του Πασόκ και στον Οτσαλάν. Ναι. Ήταν οι καλύτεροι μπορούσαν να γίνουν. Γιατί το να βγαίνει ο Κουκουλόπουλο και ο Κωνσταντινόπουλο σαν τραμπούκι και να λένε τι είναι ο πάγκαλο, λέει και ποιο είναι ο πάγκαλο, και να θυμάται το πάγκαλο τον. των. των. των. γύρισαν, ο, τον, γύρισαν δηλαδή, την πλάτη, μιλήσα. Τον Οτσαλάν και τα Ήμια, όπου η κυβέρνηση του Πασόκα, αν δεν κάνω λάθο, χειρίστηκε τα θέματα αυτά. Κατά τρόπο επιτυχέστατο, κατά την άποψή Αυτό ναι. δεν το έχει πει άνθρωπο, σωστό. Το λέει ναι. μόνο πάγκαλο. Θα το πει κανένα ξένο που θα ξέρει, το λένε οι για του εαυτού του. Τον παρουσίαζε ο θύμιο από τη μεταπολίτευση και μετά τον ταζουμε, αλλά. Καλό είναι να μάθουμε και την ιστορία του όλοι, ότι γιουσε στα κανάλια και έδινε συντέξει τη μέρα που σκοτοντά τα έννοια παιδιά. Εντάξει, εγώ όμως θα το αναγνωρίσω ότι ήταν μεγάλο τραγουδιστή. Αυτό. Εκεί υποκλίνομαι. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, α πούμε, ο οποίο είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο και τον επικεφαλής στο Εντάξει, το βάζουμε επικεφαλή του Ευρωπαϊκή Εφορετικού μας. Παίρνουμε τώρα. το ζήτημα. Το, oh, το νούμερο είναι αυτή που χαναρίζει και ακιανεβήκανε πάνω στην Ακρόπολη και κατεβάσανε τη σημαία των Γερμανών. Οι νούμερα είναι αυτοί που είχαν παππούδε του παγκαλαίου. Αυτό τίποτα άλλο. Γιάννης από χαλκίδα, γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Τα φιλιά μου στα ουζερή, στη χαλκίδα και στη γέφυρα και όλα. Για την καινούργια, όχι την παλιά. Να σε καλά το λίγο, Γιάννη. Φαντάσαι, ο παροπλημμύρα ο Πάγκαλος που κατέβασε τη σημαία από τα ίμια να λέει για γλέζο που κατέβασε την αζυστική σημαία. Τρομερό. Εγώ αποστώλη. Τιλεφωνό τη λαμία. Α, βλαχάρα. χαρά. <χεχει> Εντάξει, μετακόμισα το καλοκαίρι. Πλά ή θέλει να πάει. Πάκι που έβγε πριν; Συνάρσα, και κατέβηκε. Λέγε τι θε. Ναι, ναι, ε, όχι, να πω για την επίσκεψη χθε του πρώτη Υπουργού. Που ήρθαν εδώ πέρα και μα κρύζαν όλου του δρόμου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Για πέ. Γιατί, γιατί είχαμε, δεν είχαμε χθερά εδώ πέρα. Ξέρωτε, μου για πέζει λεπτά κάτω. Ναι! Και γενικότερα έγινε. Στοιέρε, τα περάσα του με τον. Αντώνη. Έγινε μποτηρημένο πέρα. Τι και... και... καλά, είχατε και αυτοκίνητα στην λαμία. Αυτοκίνητα. Και που που καλά να λες. Ε, Υπάρχουν αυτοκίνητα και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Και βέβαια έγινε ένα γνωστό σοου εδώ γιατί βγήκαν οι οδηγοί από τα αυτοκίνητα yeah. και αρχίσανε να ρίχνουν βρυχέ και κατάρρευση στον πρωθυπουργό, στου τροχονόμου και σε κάποια στιγμή μα αφήσανε. Μα ανοίξαν τότε. Αυτό αυτοκίνητα. ήταν, αυτή ήταν η ιστορία σου. Πόσο Πώ, Σαμπέντ, Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Κάνετε κανονικά εκπομπή, έτσι. Εμεί. Κέρκυρα δεν αναμεταδίδει ο πίτσο. Να, ναι, να, ένα πράγμα. Για να μην ταλαιπωρήσε, βάλε από το site ελληνοφρένια.net.gr Και τώρα που είναι η εκπομπή δικιά σας, το κόβει για να έχει, έχει αυτή τη στιγμή συνέντευξη από Χρυσαυγή, τίρα μα*** για έχει στο Θεό.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 Ντροπή. Να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον με τι σεμνότητα έχει διώξει τόσο κόσμο. Αυτό. Αυτό, ναι. Με τι σεμνότητα ζει τους χρόνια από τι τρει συντάξει του πατέρα του. Ψάξα να χλυμίσω. Από το ζόρι του όλο που δεν έχουν δουλέψει και ζουν το ελληνικό λαό τόσα χρόνια. Άτιμη κοινωνία. Με σεμνότητα. Ποτέ δεν βγήκε να κουκορευτεί. Α, εγώ ζω όπω Κατάλαβε. Ποτέ. Ποτέ. ποτέ. <laughs>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 Γεια σου, Αποστόλη. Τι ωραίο σύστημα ο καπιταλισμό, Ρε Αποστόλη. Εξαιρετικό. Μετά 250 εκατομμύρια ευρώ που λογαριασμού του κόσμου. Σε τσιμπάνε, προσλαμβάνει το βορίδι να σε βγάλει λάδι, να το παρουσιάσει ω οικονομική διαφορά μεταξύ εταιριών, κάνεις μια πτώχευση μετά και καθαρίζει και στο τέλο πληρώνει την αμοιβή του βορίδι και την προμήθεια στο κόμμα. Όλα με λιγάλα. <ΣΣ> Έλα Αποστολή. Έλα. Είδα χθε την ελληνοφρένεια, Ρίξε την τηλεοπτική. Μπράβο. Πούσαν να από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουνα. Κάλλος ο Καραγκιόλης και σε Αλήθεια. Και σου λέγει ότι έβγαλε το μωροκάμωτο. Μήπω περάσαν και σου αφήναν ψηλά οι βουλευτέ όπω φεύγανε. Τι ψηλά παιδιά, δηλαδή, ψηλά είναι οι βουλευτέ από μόνοι του. Έλαντε, βασικά δεν έχουν και λεφτά. Αφού το έχει πει. Το και ωραίο πει. είναι, ναι. το οποίο δεν το δείξε δυστυχώ γιατί δεν το είχε η κάμερα, δεν το δείξαμε, ναι. ότι μετά από λίγο τον μαζέψαν αυτόν. Σωρά. Φωνάξαν κάποιοι από μέσα να τον μαζέψουν. <ΣΣΣΣ> Μια χάρη. Ξέρω εγώ, μάλλον κάποια στιγμή, έσπα στην αλυσίδα, δεν ξέρω. Δεν μου λέξα δεν έχουν εδεμένο, τον παίζει, τον της Δημοκρατίας, προφανώς. Μετά δεν ξέρω του αυτό που χτυπή... με το ρεύμα ξέρω εγώ έπεσε κάτω ανάσκρα, σαν κατσαρίδα και το μαζέψαν. Δεν μου λε επειδή τώρα χτυπάμε λίγο Νέα δημοκρατία και πρέπει. Η Πακογένεια γιατί έχει κρατήσει το επώνυμο Ε, ότι πουλάει, παιδί μου, ό,τι πουλάει. Ε, τι... αυτό... Μαρκίζα. πόσο ηθικό είναι να καπηλεύεσαι το όνομα ενό ανθρώπου που έχει σκοτωθεί για πολιτικού λόγου. Δεν είναι ξεφτύλα. Ναι, αυτή ήταν η μόνη στην Λέλο, ρε, φίλε, αν είναι δυνατόν να μάθει ο Μπένι ότι.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 Εχθέ που σε πήρα τηλέφωνο, σε πήρα από τα κεντρικά του Ενιού Παλαϊκού μετώπου της φακτηρίας και την εκπομπή δεν την άκουσα καλά. Και έρχομαι το βράδυ και βάζω το ξεστήν κονσέρβα. Το ηχητικό που έχετε ετοιμάσει με το σαμαρά. Αλλά η φάση με το πιτσυρίκο, ρε φίλε, που σου περίγραφε. τους άξιζες το ρίγκα. Ότι ψάχνει, σου να τους κίζω. Γάζε φίλε, πρέπει να τα βάζει κάθε μέρα. Συγγνώμη ρε και να έχω πεθάνει Πληρώνω το σωματείο μου από το 1987. Να το χαίρεσε. Δηλαδή 27 χρόνια. Πριν από ένα χρόνο επιστέφθηκα τον κύριο Λιμπερόπουλο στα γραφεία και του είπα για τα προβλήματα, για το ΟΑΕ, τι ασφάλειες για τα φορολογικά. Βρίσκοντα μια δικαιολογία ότι έχει δουλειά, μου έκρισε τη συρταρωτή πόρτα στο γραφείο του. Μετά από δύο μήνε πήρα τηλέφωνο στο σωματείο, το είχα μπει και στην εκπομπή και μου είπαν ότι δεν κάνω καλό λογαριασμό, ότι δεν κάνω καλά τα κουμάντα μου. Ο Μαυρίκη, ο Παναγιώτη. Πριν από έξι μήνες κατεβήκαμε στην ΕΔΟ Ακαδημία στο ΝΟΑΕ και κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας. Ε, ο Μαυρίκη σημειωτέων ότι είναι του Κουκουέ. Και μετά την παράσταση διαμαρτυρία πήγαμε από το ΣΑΤΑ να διαμαρτυρηθούμε γιατί ο Λιμπερόπουλος ήταν κρυμμένο. Και λίγο έλειψε να πάει και τίποτα φάπες. Τον φυγαδέψανε. Τελικά τι θα ψηφίσει εκλογέ, άστα αυτά. Από 15 μέρε ο Μαυρίκη έκανε παράσταση διαμαρτυρία στα 229 στο Βρούτσι. Και βγήκε χτε ο κύριο Λιμπερόπουλο, επειδή βλέπει ότι χάνει νέα δημοκρατία, να μα πει ότι θα κάνει απεργίε και ότι θα κάνει όλα αν Κάτω και τέτοια. Και βέβαια, αν γίνει απεργία, εγώ θα ακολουθήσω τον κλάδο μου και την τάξη μου. Αλλά μπροστά ήταν ο Μαυρίκη πριν από ένα-ενάμιση ένα χρόνο που τα έλεγε αυτά. Όχι ο Λιμπερόπουλος. Εγώ θα βρίσκομαι πίσω από τον Μαυρίκη του Κουκουέ. Τι έπαθε, Καλέ, τι συνέβη. Πά καλά, Μωρέ. Συρυζέο το... είσαι, Ξεκόλα. Μην βγήκε... ξεχέσαι, βγήκε... Άλλο... βγήκε... βγήκε... είσαι Συρυζέο. Όταν ο Μαυρίκη μιλάει σωστά, θα ακολουθήσω και το Μαυρίκη για τον οποιοδήποτε. Βά... Συνέλθε, θα... τάξει, μεταξύ σου, λέει ο Τσίπρας ότι είναι αριστερό είναι κομμουνιστής και τα έχει τα Λέει ο Παναγιώτης, ο Παυρίκης είναι συνδικάς δεν είναι κο***, το κατάλαβε. Τώρα αυτή την πηχτή για τον Αλέξη, εγώ δεν τη δέχομαι. Κολλημένη τσίχλα ροζ στο κεφάλι μου δεν έχω. Όταν λέει ο Παναγιώτης κάτι και είναι σωστό, είναι σωστό. Τελείωσε.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 Δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά, μου άρεσε αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Ναι. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τη... τα τάγκ και αυτές Απιβολή. οι βλακίες, σωστό, σωστό. Τι καραμαλήσει η Ναι, ναι, ναι. Το θεϊκό του Αντρέα εδώ και τώρα αλλαγή, βέβαια, έλεγε αλλαγή για να αλλάξουν όλοι άλλοι εκτός από τον εαυτό του. Το αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, τι ήτανε. Μπράβο. Διλήμματα δεν υπήρχαν ποτέ σε αυτές τις εκλογές. Σε μια δημοκρατική χώρα όπω είναι η Ελλάδα, που και σε όλε τι εκτακτορίε υπήρχε με λαϊκή πάνω από 80%, ο το άστο. Και μνημόνιο η χρεοκοπία, τα ξεχνά. Προσπαθώ mm. όμω να αντιπαρέλθω και να βρω ένα δίλημα και να πω Ελληνοφρένια ή Τατιάνα. Κάτι πρέπει να βρω για να βρω ένα λόγο γιατί πρέπει να σε ακούω. Δεν βρίσκω απέναντι αντίπανση. Και βρήκε, Τατιάνα, τέτοιο δίλημα. τσόκαρο είσαι. Να μην ξανακούσει, να πα, τσοκάρο.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 Έλα, φίλε, γεια σου. Έλα, ρε παιδί μου. Ήθελα να... Το σήκωσε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να σου πω, ήθελα μια χάρη. Αν μπορείς, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον άδελ. άντε. Λοιπόν, έστειλα χτες το παιδί. Εμένα, ο γιος μου, ο μικρός, έχει διάσταση προσοχής.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 παιδιά που έχουν πρόβλημα Το μάρκα, αυτό να το πείτε ρε φίλε mm. Μπορείς να το βγάλεις και απα... Αν δεν απαγορεύεται Είσαι μάρκας Άκουγα το σύμμα στην αρχή της εκπομπής Που έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε Και τα σχετικά Εγώ λοιπόν προτείνω στον κόσμο να εμπιστευτεί το κουκουέ Γιατί εμείς οι κομμουνιστές και πριν τις εκλογές Και μετά τις εκλογές Κιόμαστε στους δρόμους. Και αν πρέπει να πετύχει σε ριζοσπαστικέ θα πρέπει να έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τον κόσμο, να του πει την αλήθεια και να συγκρουστεί αν χρειαστεί. Διαφορετικά, εγκλωβίζει τον κόσμο σε πάτες ότι ο χει ή ο θα μπορέσει να τον σώσει. Αυτά για του Ριζέου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Αμποπάτρα. Το Νίγε το λέει σαν τον Άρτη Σπιλιατόπουλο. Είναι, ναι, για ε, δικά μου λοιπόν. Την τελευταία φορά που ψηφίσανε, ψηφίζανε επί δύο μήνες και βγάλανε τους ίδιους. Εάν τώρα ξαναβγάλουνε τους ίδιους, μην ξένα μιλήσει κανείς. Ούτε σε αυτό το ραδιόφωνο, αλλά όποιος α, α, α, μιλήσει και σε σένα, βρίστονε.